Κυρίε και κύριοι, η ολοκλήρωση τη δεύτερη αξιολόγηση και η εκταμείευση τη δόση έκλεισαν έναν διαπραγματευτικό κύκλο. Η ελληνική οικονομία είναι πλέον σαφέ ότι έχει περάσει σε φάση δυναμική ανάκαμψη, γεγονό που αποδεικνύεται όχι μόνο από τι εκτιμήσει για τη μελλοντική πορεία, αλλά και από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του τρέχοντο έτου. Συγκεκριμένα, ήδη μέσα στο 2017, το ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 0,4% για το πρώτο τρίμηνο, παρά την αρχική πρόβλεψη για ύφεση 0,5%. Η αναργία καταγράφει διαρκή και σταθερή μείωση, φθάνοντας στο 21,7%, ενώ πρέπει να τονίσουμε ότι πρόκειται για μείωση της τάξης των έξι μονάδων από το δυσθεώρητο 27,2% στα μέσα του 2014. Το πρώτο εξάμεινο του έτους δημιουργήθηκαν 256.000 νέες θέσεις εργασίας, γεγονός που συνιστά την υψηλότερη επίδοση από το 2001. Οι επενδύσει για το πρώτο τρίμηνο κατέγραψαν αύξηση κατά 11,9% ενώ και οι εξαγωγέ κινούνται σε διαρκή ανωδική τροχιά. Το Μάιο η συνολική του αυξία αυξήθηκε κατά 25,3%. Είναι λοιπόν σαφέ ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που διαμορφώνεται ένα θετικό momentum για την ελληνική οικονομία. Στόχο τη κυβέρνηση είναι να αξιοποιηθεί στο έπακρο αυτή η θετική συνθήκη ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια το πρόγραμμα όπω προβλέπεται τον Αύγουστο του 2018. Να κλείσει δηλαδή οριστικά και αμετάκλητα η περίοδο τη Μνημονιακής επιτροπή που έφερε τη χώρα και την κοινωνία πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ο σχεδιασμό τη κυβέρνηση ξεδιπλώνεται σε πέντε παιδεία. Πρώτον, την επιστροφή τη χώρα τη αγορέ χρήματο, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να, βρισ... να σταματήσουμε να βρισκόμαστε στο καθεστώ τη και να έχουμε τη δυνατότητα να αναχρηματοδοτούμε τα δάνειά μα δείχο τη στήριξη του επίσημου τομέα. Δεύτερον. Τι παρεμβάσει για την τόνωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων τη ελληνική οικονομία και την ενίσχυση τη εργασία, με μέρημνα για τη δημιουργία θέσεων πλήρου εργασία και την απαρέγκλιτη τήρηση τη νομιμότητα στην αγορά. Τρίτον, τι παρεμβάσει που αφορούν την κοινωνική προστασία στου τομεί τη δημόσια υγεία, τη πρόνοια αλλά και τη στήριξη των πλέον αδύναμων τμήματων τη ελληνική κοινωνία. Τέταρτον, τη διαρκή μέρημνα για την καταπολέμηση τη διαφθορά και τη διαπλοκή που διάβρωσαν την πολιτική και οικονομική ζωή. Και πέμπτον, τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό των θεσμών και λειτουργιών του κράτου, καθώ και την ενίσχυση τη αναλογικότητα στη λαϊκή εκπροσώπηση. Χθε, το Υπουργικό Συμβούλιο συζήτησε υπό το πρίσμα του παραπάνω σχεδιασμού για μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών που είτε έχουν ψηφιστεί και τίθενται άμεσα σε εφαρμογή, είτε άλλε θα έρθουν το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τα Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο εισάγονται θετικέ διατάξει για του ΟΤΑ, του εργαζόμενου, του πολίτε και την πολιτεία. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα τη φορολογία, ενώ προσπαθεί να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγής. Περιλαμβάνει όμω και μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων, όπω τη διεύρυνση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.250 ευρώ. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον ΟΑΣΤ. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την ανώτατη εκπαίδευση που θα κατατεθεί προς ψήφιση μέσα στο επόμενο διάστημα. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που αφορά αφενός την πρωτοβάθμια υγεία και αφετέρου στην επίλυση ευρύτερων προβλημάτων του εθνικού συστήματος. Τέλος, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου που θα έρθει προς ψήφιση στο αμέσως επόμενο διάστημα. Παράλληλα, όπω γνωρίζετε, έχει ήδη ξεκινήσει η εξαγγελθήση από, από τον Πρωθυπουργό Πρωτοβουλία των Περιφερειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων ανά την Επικράτη. Ο πρώτο σταθμό ήταν η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία και η πλούσια συζήτηση που διεξήχθη μα δίνει τη δυνατότητα να ισοδοξούμε για την επιτυχία και των υπολείπων συνεδρίων. Σειρά έχει τώρα η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα με το συνέδριο που θα διεξαχθεί στη Λαμία την ερχόμενη 5η-27 Ιουλίου. Σα ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε, κύριε εκπρόσωπα, από τον τέταρτο άξονα των προτεραιοτήτων τη κυβέρνηση. Αυτό δηλαδή τη διαφθορά και της διαπλοκής, θα ήθελα να σχολιάσετε, αν θέλετε φυσικά, την, την ανέρεση του απαρακτικού βουλεύματο για τον Ανδρέα Γεωργίου από την εισαγγελία του Αριού Πάγου. Δεδομένου ότι υπήρξαν σχολιασμοί δικαστικών αποφάσεων τι τελευταίε ημέρε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό όσον αφορά την απόφαση του Αριού Πάγου για την ε, απλή ερωτεργασία και βεβαίω την ε, υπόθεση της Ηριανάς. Κοιτάξτε, ε, όπως γνωρίζετε στις περιπτώσεις της ανέρεσης, ε, είτε πρόκειται για βούλευμα είτε πρόκειται για ε, δικαστική απόφαση, ε, δεν κρίνονται πραγματικά ζητήματα. Αυτό το οποίο κρίνει το δικαστήριο είναι αν και κατά πόσο έχει ερμηνευθεί ορθώς ο νόμος από το δικαστήριο το οποίο εκδίδει την απόφαση είτε από το Συμβούλιο το οποίο βγάζει το βούλευμα. Επομένως, η απόφαση της εισαγγελίας του Αριουπάγου αφορά σε κάθε περίπτωση και αυτό είναι απολύτως δεδομένο, αποκλειστικά και μόνο νομικά ζητήματα και όχι πραγματικά ζητήματα. Από εκεί και πέρα η ελληνική δικαιοσύνη θα κάνει αυτό το οποίο θεωρεί ορθό και στην περίπτωση του κυρίου Γεωργίου. Επομένως δεν μπορώ να κάνω κάποιο περαιτέρω σχολιάσμα. Επ' αυτού κύριε Κπρόσωπε, ε, θέλω να ρωτήσω αν η χθεσινή απόφαση εντάσσεται στα θεσμικά εμπόδια τα οποία περιέγραψε ο Πρωθυπουργό προημερών αναφερόμενος και σε αποφάσεις δικαιοσύνη. Το ρωτώ αυτό γιατί... Ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και υποδεχόμενος τον Ζαν Λόντ Γιουμκερ είπε δημοσίως πως το έλλειμμα του 2009 ήταν 15,1. Τον ευχαρίστησε για τη διαδικασία απένταξης της χώρας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Και ένα συναφές, αν μου επιτρέπετε. Τελικώς, η κυβέρνηση θεωρεί ότι διωγκώθηκε το έλλειμμα του 2009 ή όχι. Ακούστε, το ζήτημα που αφορά το έλλειμμα του 2009, νομίζω ότι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να μας απασχολεί, καθώ όπως γνωρίζετε, το σύνολο των προγραμμάτων προσαρμογής βασίστηκαν σε εκείνη την απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αλλά και της Eurostat. Όλη η δημοσιονομική προσαρμογή που έχει, που έχει ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια, στηρίχθηκε στο έλλειμμα, του, στο έλλειμμα το οποίο καταγράφηκε το 2009. Το ίδιο ισχύει και για το τρίτο πρόγραμμα. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν καταληχθεί στις σχετικές συμφωνίες με τους δανειστές, επομένως δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένα νόημα περαιτέρω συζήτησης. Από εκεί και πέρα είναι μια διαδικασία που θα συνεχιστεί στην δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη θα πάρει τις αποφάσεις τη όπως κάνει και σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Κύριε Πρόεδρε, ένα άλλο θέμα να ρωτήσω. Ε, διάβασα σήμερα σε ένα ρεπορτάζ των Νέων ότι στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ε, υπήρξε μια κόντρα του κυρίου Τσακαλώτου με τον ε, κύριο Παπά ε, σε σχέση με το νομοσχέδιο για την ψηφιακή πολιτική και τη συγκρότηση ελληνικής Ελληνική Διαστημική Υπηρεσία. μπορείτε να μα πείτε πού ακριβώ διαφώνησαν. Δεν υπάρχει ε, ούτε κόντρα ούτε αντιπαράθεση μεταξύ των ε, κυρίων Τσακαλώτου και Παπά. Υπήρξε συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τα τεχνικά θέματα, μικρές τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν το νομοσχέδιο της διαστημικής υπηρεσίας έχουν επιληθεί και πολύ σύντομα το νομοσχέδιο αυτό θα πάρει το δρόμο του για ψήφιση στην Ελληνική Βουλή. Θέλω να ρωτήσω ε, κάτι σχετικά με τις αγορές. Έχετε κάτι καινούριο να μας πείτε όσον αφορά την έξοδο. Πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν υποθεί. Ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα με δεδομένο ότι τον Αύγουστο δεν μπορεί η χώρα να βγει στι αγορές. Κοιτάξτε να δείτε κυρία Τζολέτο. Το, η φιλολογία και η περί της... Ε, Περί εξόδου στι αγορέ δεν προκλήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Προκλήθηκε από δημοσιεύματα τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνού τύπου. Ε, Εμεί δεν θα παίρνουμε τι αποφάσει μα με βάση τι φημολογίε και τα δημοσιεύματα. Αντιθέτω, παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη στην αγορά των ομολόγων, παρακολουθούμε τι τάσει και όταν θεωρήσουμε ότι η στιγμή είναι η κατάλληλη, θα κάνουμε το πρώτο βήμα για έξοδο στι αγορέ. Πάντοτε έχοντα το μυαλό μα δύο πράγματα. Πρώτον, την βέλτιστη διαχείριση του ελληνικού δημόσιου χρέους στην παρούσα στιγμή και δεύτερον, την προετοιμασία του εδάφους έτσι ώστε τον Αύγουστο του 2018 να είμαστε σε θέση οριστικά να επανακτήσουμε την πρόσβασή μας στις αγορές χρήματος. Επομένως όλη η στρατηγική της κυβέρνησης δεν έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε μία έξοδο στις αγορές για να πούμε ότι την κάναμε μας ενδιαφέρει η έξοδος αυτή να αποτελέσει το πρώτο βήμα μιας σταδιακής πορεία από τον δανεισμό του επίσημου τομέα. Ε, με βάση αυτά τα κριτήρια θα αποφασίσουμε και νομίζω ότι είναι και το, η ορθή ε, τακτική και στρατηγική για μια χώρα η οποία έχει αποκλειστεί από την αγορά ομολόγων για περισσότερο από 7 χρόνια. Παρακαλώ. Εν και της αυριανής συζήτηση στη Βουλή, ήθελα να ρωτήσω κύριε εκπρόσωπε, αφού η κυβέρνηση δεν έχει να φοβηθεί κάτι για το θέμα του κυρίου Καμένου, για ποιο λόγο επιμένετε να είστε αρνητικοί στο αίτημα να συσταθεί Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία μετά την 15η Ιουνίου και την απόφαση του Eurogroup και μετά τις θετικές ειδήσει που διαδέχονται η μία την άλλη σε σχέση με την πορεία της ελληνικής οικονομίας έχει αποφασίσει να υλοποιήσει μια αντιπολιτευτική τακτική διαρκών αντιπερισπασμών. Τη μία είναι οι προβοκάτσες τι οποίε οργανώνει ή εν πάση περιπτώσει υποστηρίζει σε σχέση με την εκείνη την περίφημη, τη διαβόητη εκδήλωση της Ποασίστα Εξάρχεια. Η δεύτερη την, άλλη, την επόμενη φορά προσπαθεί να πυροδοτήσει κλίμα έντασης με τους συμβασιούχους. Το τρίτο επεισόδιο αυτών των αντιπολιτευτικών ιδεών της Νέας Δημοκρατίας αφορά την δημιουργία ενός σκανδάλου που έχει να κάνει με την συνομιλία του κυρίου Καμένου με τον κύριο Γιάννουσάκη. Εμείς αυτό το παιχνίδι των αντιπερισπασμών της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να το παίξουμε, ούτε πρόκειται να αποδεχθούμε, να συζητήσουμε στο τερέν που η Νέα Δημοκρατία επιλέγει. Εμείς είμαστε προσιλωμένοι στην προσπάθειά μας για την ανασύνταξη τη ελληνική οικονομία, είμαστε προσιλωμένοι στην προσπάθειά μα για την καταπολέμηση τη πραγματική διαφθορά, είμαστε προσιλωμένοι στην προσπάθειά μα για τη διεύρυνση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, είμαστε προσιλωμένοι στην προσπάθειά μα να, ξανα... να ξαναστήσουμε τη χώρα στα πόδια τη. Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε και να βάλουμε και το Κοινοβούλιο να ασχολείται με τι ανοησίε του κυρίου Μητσοτάκη και τη ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν θεωρείτε ότι στα πλαίσια τη προβοκάτεια που εγγράψατε, εντάσσεται και η τακτική που ακολουθεί μια δημοκρατία με αφορμή το θέμα τη Ηριάνα, δηλαδή την ταύτισή σα με του μπαχαλάκιδε, τη χθεστηνή προσπάθεια να βρουν συγγένεια με τον κύριο Βασιλιάδη, κτλ. Και ένα δεύτερο σκέλο, αν υπάρχει προβληματισμό στην κυβέρνηση σχετικά με το πλαίσιο το οποίο ας πούμε, επιτρέπει στους δικαστές... να προβένουν στις αποφάσεις, όπως στην περίπτωση της Συριάννας. Δηλαδή, Πολλοίς κατηγορούν ότι εφαρμόζεται τον τρόμο νόμο... και δεν τον έχετε αλλάξει. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολλά και διαφορετικά... τα ζητήματα που θέτεται. Καταρχήν, η Δημοκρατία έχει φτιάξει ένα αφήγημα... σε σχέση με υποτιθέμενες παρεμβάσεις... της ελληνικής κυβέρνησης στην δικαιοσύνη το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σταθεί στα πόδια του. Τι θεωρεί η Νέα Δημοκρατία παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη? Τον σχολιασμό αποφάσεων των δικαστηρίων. Ξέρετε ότι στις φιλελεύθερες δημοκρατίες πάρα πολλές φορές η δημόσια συζήτηση έχει περιστραφεί γύρω από τοποθετήσεις που αφορούν αποφάσεις δικαστηρίων, είτε πρωτοβάθμινο είτε πολύ περισσότερο ανωτά των δικαστηρίων. Ξέρετε, η δημόσια συζήτηση για παράδειγμα στις ΗΠΑ, πάρα πολλές Φορές, περιστρέφεται γύρω από τον σχολιασμό ή την κριτική επί αποφάσεων του ανωτάτου, δικαστηρίου, του ανωτάτου συνταγματικού δικαστηρίου της χώρας. Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές άλλες ε, δημοκρατίες του κόσμου. Σκεφτείτε τη συζήτηση που είχε ε, προκύψει στη Γαλλία σε σχε, σε σχε, ε, σχετικά με αποφάσεις δικαστηρίων που αφορούσαν ατομικά δικαιώματα κλπ. Ε, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εδώ. Από πότε ο πολιτικός, κοινωνικός, ηθικός ή νομικός σχολιασμός μια δικαστική απόφαση αποτελεί και προσπάθεια παρέμβασης στη δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο πρέπει να το απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκη. Ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά αυτή καθ' αυτή την υπόθεση είπαμε με όλους τους δυνατούς τρόπους ότι κατά τη γνώμη μας αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη. Δεν θέλω να κάνω κάποιο περαιτέρω σχόλιο. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την πολιτική, θε... την πολιτική θέση της κυβέρνησης σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα έχουμε υπάρξει απολύτως σαφής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άρθρο 187α είναι ζήτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και οφείλω να σας πω ότι έχει απασχολήσει την κυβέρνηση η συγκεκριμένη διάταξη, ωστόσο δεν υπάρχει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είμαι σε θέση να ανακοινώσω. Ρώτησε και ο συνάλλητος, αλλά αν θέλετε απαντήστε το. Ε, Ενεπλάκη με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στην υπόθεση της Συριάνα όνομα μέλους της κυβέρνησης. Τι ακριβώς έχει γίνει. Λοιπόν, ε, κοιτάξτε να δείτε, αν δεν κάνω λάθος... Ε, ε, υπήρξε και ανακοίνωση, υπήρξαν και κάποια υπονοούμενα από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σε χθεσινή ε, δημόσια τοποθέτησή του. Ο κύριος Βασιλιάδης, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή, ο κύριος Βασιλιάδης έβγαλε μια σαφέστατη απάντηση χθες και μπορώ να την επαναλάβω. Ε, το γεγονός είπε ότι δεν έχει καμία συγγενική σχέση με την Ιριάνα, δεν καθιστά. Την απόφαση του δικαστηρίου λιγότερο προβληματική. Αυτή ήταν η τοποθέτησή του και νομίζω ότι ξεκαθαρίζει απολύτω ε, το ζήτημα. Ε, νομίζω ότι το, η προσπάθεια αυτή ε, είτε από πολιτικά κόμματα είτε από συγκεκριμένου ε, βουλευτέ ή πολιτικά στελέχη να εμπλέξουν κατά αυτόν τον τρόπο ένα μέλο τη κυβέρνηση χωρί να διασταυρώσουν την ε, πληροφορία ε, ή όχι να εμπλέξουν, να υπονοήσουν ότι υπάρχει κάποια συγγενική σχέση μέλου κυβέρνηση με την Ιριάνα Και γι' αυτό το λόγο υποτίθεται η κυβέρνηση ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση... ασκεί κριτική, μάλλον, στην απόφαση του δικαστηρίου... αποτελεί το λιγότερο πολιτική χιδεότητα. Ε, θα ήθελα να επαναδιατυπώσω λίγο το ερώτημα σε σχέση με τις αγορές. Ε, θεωρεί η κυβέρνηση ότι αυτή τη στιγμή διαμορφών, διαμορφώνεται μια ευκαιρία για την έξοδο εφόσον και η ίδια πολλές φορές έχει διαπιστώσει τη θετική αντίδραση των αγορών μετά τη συμφωνία της 15ης Ιουνίου και εφόσον ε, διαπιστώνει αυτή την ευκαιρία μήπως ανησυχεί ότι έχει καθυστερήσει και μπορεί να χαθεί. Κοιτάξτε, μετά την 15η Ιουνίου ε, είναι σαφές και δεδομένο ότι η αγορά των ελληνικών ομολόγων έχει κινηθεί με πάρα πολύ θετικό τρόπο μάλιστα και σε μία περίοδο που ομόλογα της Ευρωζώνης δέχονταν πιέσεις ως προς τις αποδόσεις τους και είδαμε να αυξάνονται οι αποδόσεις ομολόγων του σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης, αλλά και άλλων κρατών μελών. Αντιθέτως, τα ελληνικά ομόλογα μείωσαν τα spreads, μείωσαν τις αποδόσεις τους, πράγμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά θετικό. Όμως, θέλω να επαναλάβω ότι η απόφαση της κυβέρνησης δεν σχετίζεται μόνο με τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, αλλά έχει να κάνει με μια συνολική στρατηγική προετοιμασίας, έτσι ώστε τον Αύγουστο του 2018 να επανακτήσουμε την οριστική πρόσβασή μας στις αγορές. Αυτή λοιπόν η στρατηγική επιλογή είναι που θα καθορίσει και το συγκεκριμένο timing μιας εξόδου. Λέω ότι σήμερα υπάρχει μια φιλολογία πάλι για ανασχηματισμό της κυβέρνησης και θα ήθελα το δικό σας το σχόλιο. Ναι, κάθε φορά που η Νέα Δημοκρατία ή η μερίδα εν πάση περιπτώσει του τύπου δεν έχει κάτι καινούργιο να προσάψει στην κυβέρνηση ή δεν έχει κάτι καινούργιο να γράψει για να γεμίσει τα φύλλα των εφημερίδων ανακαλύπτει και έναν ανασχηματισμό. Δεν ξέρετε ότι οι ανασχηματισμοί ούτε διαψεύδονται, ούτε Μπορούν να, ούτε μπορεί κανείς να τους αναγνωρίσει καθώς είναι ευθεία παρέμβαση σε μια προνομία του Πρωθυπουργού. Επομένως, δεν έχει κανένα νόημα να ρωτάμε ή να συζητάμε για ζητήματα ανασχηματισμού. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Οκ. Okay. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλό.